Ο μας είπε Όλες οι αμαρτίες των ανθρώπων σώζονται Όμως μία αμαρτία Δεν καθαρίζεται ποτέ Τελείωσε ε, Τελείωσε, τελείωσε Ποια είναι Για πέστε μου Για πέστε μου ποια είναι Για πέστε μου Ποια είναι Η βλασφημία Κατά του Αγίου Πνεύματος Αυτοί λοιπόν οι οποίοι αμφισβητούν το σώμα και το αίμα του Κυρίου το βλασφυνούν και δεν πρόκειται να δουν Βασιλεία Θεού. Εγώ νόμιζα ότι είναι ο αυνανισμός η αμαρτία που δεν συγχωρείται με τίποτα. Αλλά όπως είπε εδώ, ο Μητροπολίτης Κοζάνης Παύλος, πολύ αγαπητός των μέσων ενημέρωσης τα τελευταία, ε, τους τελευταίους μήνες ε, μέσα στην πανδημία, γιατί λέει τα δικά του τα πάρα πολύ ωραία, και ιδιαίτερα αγαπητός εδώ της εκπομπής, είπε ότι... Είναι, ε, η βλασφημία είναι αυτή και δεν θα δούμε ε, το, η βασιλεία του Θεού. Μεγάλη απώλεια, άρα με τον αυλανισμό θα δούμε τη βασιλεία του Θεού. Οπότε συνεχίστε κανονικά όπω το κάνετε οι Έλληνε, όλοι μα, όλοι μα, βάζουν τον εαυτό μου μέσα, γιατί έχουμε επιτυχίε στο συγκεκριμένο το, με, Ο Μητροπολίτη Κοζάνης, έτσι θέλαμε σήμερα να ξεκινήσουμε, με, με κάποιον ιεράρχη, εκπρόσωπο του Θεού στη γη, αφού τα είπε όλα αυτά για τη βλασφημία και τη βασιλεία του Θεού, αμέσω μετά κάλεσε του πιστού με τα παιδιά, με τα παιδιά, να κάνουν αυτό που θα ακούσουμε. Να θυμίσουμε όσο θα το ακούμε ότι η Κοζάνη, γιατί εκεί είναι ο Μητροπολίτης, έχει lockdown τοπικό, λόγω των πολλών κρουσμάτων. Θα έρθείτε τώρα να φέρετε τα παιδάκια σας και εσείς κάποιοι να κοινωνήσουν και να κοινωνήσετε. Από την ίδια λαβίδα. Τι, <Τι το θες το κουταλάκι να μου δώσεις το φαρμακί από την ίδια λαβίδα. Τι το δίνεις λίγο λίγο, δώσ' το μόνο για να φύγω. Γιατί το πιστεύετε ότι εκεί είναι το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Τι το θέ στο κουταλάκι, τι το θες, τι το θες. Δεν πιστεύω ποτέ. Ο Θεός. άμα θέλει ο Θεό, λοιπόν, εσεί που σου θέλει. Παραμύθια του γαλαγιά είναι αυτά. Γιατί να λέει παραμύθια. Παραμύθια. Είναι. Εδώ στην κοζάνη εγώ από τι ξέρω γνωστούς δεν έχει κανένα τίποτα. Τίποτα δε. Όλοι καθαρι. Είναι στην κοζάνη, έτσι λοιπόν του κάλσε με την ίδια λαβήδα να πάνε να κοινωνήσουν. Τα κρούσματα έχουν χτυπήσει κόκκινο, ειδικά στην κοζάνη για 15 μέρε είναι κλειστά σχεδόν τα πάντα. Παρόλα αυτά η εκκλησία είναι ανοιχτή και κοινωνάνε όλοι από την ίδια Λαβίδα. Θα... Βλέπω εδώ ένα μήνυμα από τον προηγούμενο, από τον Μποκδάνο και του λέει ένας ακροατής Κωνσταντίνε κράτα είσαι μια από τις ελπίδες της παράταξη. Ο κύριος Βασίλειος το λέει αυτό, βλέπω και τα μηνύματα των προηγουμένων. Αν είναι ο Κωνσταντίνος μία από τις μία μία από τις ελπίδες της παράταξης οι άλλε ποιε είναι. Θα είχε ένα νόημα, ο συγκεκριμένο. Ε, να μας στείλει να ξέρουμε τις συγκεκριμένη παράταξεις τις ευρύτερες φαντάζομαι όλες τις δεξιο, ακροδεξιο και πέρα παρατάξεως αυτής της πολύ ωραίας μπλε πολυκατοικία, όχι των εξαρχείων ή άλλη να μας πει ποιες είναι οι ελπίδες της παρατάξεως να ξέρουμε να τις προσέχουμε γιατί αυτές πεθαίνουν τελευταίε, να γυρίσουμε πάλι στην Κοζάνη που εκεί όλα πάνε πάρα πολύ καλά Καταστρατηγώντα την οδηγία που προβλέπει μόλις μέχρι εννέα άτομα στους χώρους λατρείας των κόκκινων περιοχών. Δέκαδες άνθρωποι, κάποιοι μάλιστα χωρίς μάσκα, εκκλησιάστηκαν το πρωί στον Άγιο Νικόλαο στην Κοζάνη. Δεν μετράμε τα άτομα, μετράμε την πίστη μα. Δεν μετράμε τα άτομα, μετράμε την πίστη μας. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Προσέχω, δεν ποβάμαι εδώ μέσα. ήταν μεγάλος παρά το γεγονός ότι έγιναν δύο διαδοχικές δύο λειτουργίες Δεν μπορούμε εμείς να σταματήσουμε μπροστά στο ναό και να κάνουμε επιτρέψτε με τον αστυνομικό Δεκάδες ήταν και αυτοί που κοινώνησαν Στο σώμα και στο αίμα του κύριου δεν υπάρχει ιός Πολύ ωραία είναι όλα αυτά Μπράβο στους κατοίκου εκεί της Κοζάνης που έχουν τέτοια πίστη Μπράβο και στο lockdown, μπράβο και στα πολλά κρούσματα που παρατηρούνται στην Περίοχη ε, η, η είδηση σήμερα τη μέρα και η επικαιρότητα μέχρι στιγμή, γιατί έχουμε δύο θέματα που τρέχουν σχετικά με δικαιοσύνη, ε, ΓΑΔΑ, ανακριτικά γραφεία κλπ. Κλ. Είναι οι πέντε μαθητέ, μαθητές, οι οποίοι βρίσκονται στον ανακριτή αυτή τη στιγμή. Ο ένα, μάλιστα, για κακούργημα. Γιατί πήγε στην πορεία την προηγούμενη Πέμπτη. Ε, συνελήφθησαν, κρατούνται πέντε μέρε, τέσσερι μέρε στη ΓΑΔΑ χωρί επικοινωνία με του δικού του. Και τώρα έχουν οδηγηθεί εκεί. Περιμένουμε να δούμε τι θα πει ο ανακριτή και τι κατηγορίες και πώ θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Απ' έξω υπάρχει και συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια. Η άλλη ιστορία είναι από τη δίκη τη Χρυσή Αυγή γιατί σήμερα είχαμε την αγόρευση τη Αγγελέως τη κυρία Αδαμαντία Οικονόμου, η οποία ζήτησε αναστολή για όλου για όλους του κατηγορούμενου τη Χρυσή Αυγή εκτό από τον Ρουπακιά. Πάλι καλά. Επειδή έχει φάει σόβια, γι' αυτόν δεν ζήτησε αναστολή για όλου του άλλου. Η κυρία Αδαμαντία Οικονόμου, γνωστή, γνωστή για τη συμπεριφορά της, για τη στάση της, για όλα αυτά που έχει πει και το πώς έχει προκαλέσει το κοινό το περίφημο περί δικαίου αίσθημα, ζήτησε αναστολή για όλους. Εξοργίστηκαν οι δικηγόροι, βγήκαν έξω στο περιστήριο και έκαναν δηλώσεις, σα διαβάζω τρει. Ο Κώστα Παπαδάκη λέει: Τώρα που η δίκη τελειώνει, η εισαγγελέα έχει αποβάλει τα προσχήματα και με μετετράπηκε σε συνήγορο των κατηγορουμένων. Τη θυμόμαστε από άλλε δίκε αναρχικών που είχε αντίθετη συμπεριφορά και ζητούσαν να πάνε στη φυλακή άνθρωποι που τελικά αθώθηκαν. Η συγκεκριμένη εισαγγελέα, λέω εγώ τώρα, ήταν στον Θεοφύλλου και είχε ζητήσει να φυλακιστεί ο Θεοφύλλου. Έμεινε πέντε χρόνια χωρί κανένα απολύτω στοιχείο. Εκεί ήταν κάθετοι. Εδώ που είδαμε τα μαχαίρια, έχουμε του νεκρού, ξέρουμε τη συμπεριφορά του, όλη αναστολή να μην πάει κανένα. Φυλακή. Ε, συνεχίζει ο κύριο Παπαδάκη, ο ένα εκ των δικηγόρων, όμω δεν άναμασα μόνο τα νομικά αλλά και τα πολιτικά επιχειρήματα των Χρυσαυγητών. Βαριέ κατηγορίε κατά τη εισαγγελέα. Παραβλέπει τι βόμβε του Μιχαλολιάκου το ότι ο λαγός παραβίασε του περιοριστικού όρου. Είμαστε σίγουροι ότι το δικαστήριο πάλι θα την αγνοήσει. Αλλιώ θα είναι η πρώτη εγκληματική οργάνωση στην ιστορία τη χώρα που θα έχουν αφαιθεί όλοι ελεύθεροι. Ο κύριο Παπαδάκη είναι δήλωσε αυτή. Δήλωση τώρα του ο Παπαδάκης είναι των αλλιεργατών των Αιγυπτίων. Ο Παναγιώτης Αμπουτζάκη, δικηγόρο του Πάμε, είπε: Η πρόταση τη αγγελέα έχει την ίδια βαρύτητα με την πρόταση τη περιαθότητα των κατηγορουμένων. Η Αγγελέας επικαλέστηκε ότι δεν συντέχουν επιβαρυντικές περιπτώσει, παρόλο που καταδικάστηκε το 1979 σε μία ποινή ο Μιχαλολιάκο. Ξέχασε να πει ότι αυτή η ποινή ήταν ότι τότε βάζε βόμβε σε κινηματογράφου που έδειχναν σοβιετικά έργα. Όπως παρέβλεψε και την προκλητική συμπεριφορά του λαγού Ο οποίος ο λαγός έχει φύγει Να θυμίσουμε είναι έξω Αν δοθεί αναστολή, αναστολή κινδυνεύει η δημοκρατία Χρυσή Αυγή Λέει ο κύριο Σαπουτζάκης δικηγόρος του ΠΑΜΕ Καταδικάστηκε ακριβώς επειδή υπονομεύει τους δημοκρατικούς θεσμούς Οι κατηγορούμενοι με τη στάση του δεν παρέχουν κανένα εχέγγυο Ότι δεν θα τελέσουν άλλα εγκλήματα Και τρίτη δήλωση. Του Θανάση Καμπαγιάννη, επίση δικηγόρο των Αιγύπτιων Αλληλεργατών. Η εισαγγελέα δεν κρατά πια ούτε τα προσχήματα. Είναι η εισαγγελέα υπεράσπιση τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση. Καθαρά και εξάστερα ο Καμπαγιάννη. Υπάρχει κάτι σάπιο στην εισαγγελία τη χώρα όταν η εισαγγελέα λέει ψέματα προ το δικαστήριο ότι ο λαγός δεν παραβίασε του όρου. Όταν λέει ότι η προμήθεια κριτικών υλών είναι χαμηλή απαξία, το είπε και αυτό. Αν όπω λέει η Χρυσή Αυγή διαλυθεί, πάρει ένα τηλέφωνο του Μιχα από την πλευρά του, ο κύριο Καμπαγιάννη, αυτά λοιπόν με την συγκεκριμένη υπόθεση. Κάθε μένα και το σαπέντ εξελίσσεται και μα ευνηδιάζει. Περιμένουμε και από τα δύο μέτωπα, τα δικαστικά, να δούμε τι ακριβώ θα συμβεί. Έχουν ειδική αξία και συνδέονται με κάποιο τρόπο. Γιατί η εισαγγελέα στη δίκη τη Χρυσή Αυγή λέει ότι, όπω το είπε ακριβώ, το αδίκημα τη προμήθεια εκρηκτικών υλών από την Χρυσή Αυγή είναι χαμηλή ποινική απαξία, αλλά έχουν μέσα το 14χρονο κάποια χιλιόμετρα πιο πέρα, το 14χρονο μαθητή, επειδή ισχυρίζονται ότι είχε μπουκάλι μέσα στο σακίδι, που όμως δεν έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής και ξέρουμε και πώς γεμίζουν τα σακίδια των μαθητών. Για τον Μέν ένα, τον Μιχαλολιάκο, έχουμε χαμηλή απαξία, ποινική αξία, η προμήθεια εκρητικών υλών. Για δε, τον δε άλλον μαθητή τον πάμε για κακούργημα, χωρίς να έχει αποδειχθεί τίποτα, και είναι και 14χρον, 14 χρονών. Χρόνων αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Ευτυχώ έχουμε επιτυχίε μεγάλε στα εθνικά θέματα. Θεωρητικώ, σύμφωνα με τα όσα ε, έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έπρεπε ήδη να είχαν πέσει οι κυρώσει στην Τουρκία, γιατί δεν έχει συμμορφωθεί εδώ και ένα μήνα. Έτσι έλεγαν τα κανάλια τότε με την τότε εθνική επιτυχία τη κυβερνήσεω. Δεν επευλήθησαν οι κυρώσει στην Τουρκία. Μπαίνει κανονικά η Τουρκία, μάλιστα μετράμε και τα μίλια. Σήμερα ήταν 14 μίλια από το Καστελόριζο. Το πλοίο εκεί που κάνει τις σχετικές έρευνες συνεδρίασε η Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι και είπε πότε ακριβώς θα επιβληθούν οι περίφημες κύρωσεις και βέβαια θέλω να υπενθυμίσω ότι τα συμπεράσματα τα οποία επανεπιβεβαιώθηκαν σήμερα στην παράγραφο 21 αναφέρομαι στα συμπεράσματα της προηγούμενης Συνόδου Κορυφής ε, λένε ξεκάθαρα, θέτουν μια ξεκάθαρη χρονική περίοδο κατά την οποία θα αξιολογηθεί η συμπεριφορά ε, της Τουρκίας ε, αναφέρεται με σαφήνεια ότι ο Δεκέμβριος είναι η καταληκτική ημερομηνία. Το Δεκέμβριος είναι η καταληκτική ημερομία στην οποία η Ευρώπη πρέπει να καταλήξει και να πάρει τις αποφάσεις της σε περίπτωση που, σε περίπτωση που, σε περίπτωση που η Ταρκία συνεχίσει ε, μονομερείς ενέργειες ε, κλιμάκωσης που παραβιάζουν το Ιεθνές Δίκαιο. Σε περίπτωση που είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ τα από το στόμα του Κυριάκου, Μίτσοτακι. Έτσι λοιπόν το Δεκέμβριο. Μπένοβγαίνει κάθε μέρα. Το Δεκέμβριο θα έχει πάρει πέντε νησιά η Τουρκία. Και πάλι δεν θα επιβληθούν κυρώσει. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία κάναμε τόσο αγώνα να μπούμε για να νιώθουμε ασφαλείς ειδικά απέναντι στην Τουρκία. Αυτά λέγει και ο το 70 τόσο ε, Να επιβάλλει κυρώσει στην Τουρκία. Είναι τέτοια τα συμφέροντα που δεν υπάρχει καμία απολύτω περίπτωση. Είναι τόσο αστείο να γίνονται τώρα όλα αυτά που γίνονται, να έχουν γίνει του προηγούμενου μήνε, περίπου έξι έχουμε Ένταση με την Τουρκία και να έρχεται η Ευρώπη και να λέει το Δεκέμβριο, τρει δύο μήνε μετά από το σήμερα, όχι από αυτά που έχουν γίνει, θα συζητήσουμε για το ποιε κυρώσει θα επιβληθούν ενώ πριν ένα μήνα έχει ότι θα επέβαλε κυρώσει αν συνέχιζει η Τουρκία. Η οποία η Τουρκία βέβαια συνεχίζει και θα συνεχίσει και μέχρι το Δεκέμβρη και μετά το Δεκέμβρη, όπω λέει ο Διάκοσ Μητσοτάκη. Δεν θέλω να πιστεύω, θα το ξαναπω ότι θα φτάσουμε ε, στο, στο σημείο να αναγκαστούμε και χρονική. Ε, η ημερομηνία στον οποίο θα πάρω με την απόφαση θα είναι ο Δεκέμβριος. Ξεκολουθώ να ελπίζω ότι δεν θα χρειαστεί να το κάνουμε αλλά να μην αμφισβητεί κανείς ότι η Ευρώπη έχει την αφασιστικότητα <laughs> αλλά να μην αμφισβητεί κανείς ότι η Ευρώπη έχει την αφασιστικότητα Πολύ καλό. Το άλλο με το τωτό ξέρετε. Εφόσον η Τουρκία συνεχίσει σε τέτοιες πολιτικές ενέργειες να προχωρήσει στη λήψη μέτρων και τα μέτρα αυτά θα είναι πόδυνα. Δεν θα είναι συμβολικά. Ναι, ναι αρκεί. Το Δεκέμβριο όμως αυτά. Τώρα δεν έχουμε. Για δύο μήνες μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Τη σούμα θα την κάνουμε τον Δεκέμβριο και βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης και λέει έχει, είπε την αποφασιστικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τη φασιστικότητα γιατί κάπως ακούγεται μπερδεμένο όχι μόνο για το θέμα της Τουρκίας γενικώ λέει επειδή οι χώρες και οι λαοί εκεί κάνουν κάτι ψηλομαύρε επιλογές τι προσπαθούμε να κάνουμε εμεί τώρα στην Ευρώπη χρησιμοποίησε ένα πολύ ωραίο ρήμα η κυρία Άννα Μισέλα Σημακοπούλου Γίνεται ένας αγώνας, όπως ξέρετε, σε όλα τα επίπεδα, διπλωματικά, πολιτικά, στην Ευρωβουλή, στο Συμβούλιο, από τον Πρωθυπουργό, βεβαίως τη Συνόδος Κορυφής, για να σπρώξουμε τους Ευρωπαίους... Σπρώξε λίγο προς τα μέσα, γιατί έχει πιτσικάρει πόρτα. Για να σπρώξουμε τους Ευρωπαίους από τις δηλώσεις στις κυρώσεις. Αυτό κάνει. Η ελληνική πλευρά, όπως λέει η κυρία Άννα Μισελ, σπρώχνει τους Ευρωπαίους... Με κανένα αποτέλεσμα. Όπω όλοι βλέπουμε, δεν μετακινούνται με τίποτα γιατί είναι λίγο υπεροκιάνιο. Θα το ακούσουμε αυτό στην πορεία. Αλλά γιατί να δώσει κυρώσει, γιατί να επιβάλλει κυρώσει η, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αφού δεν κάνουν και τίποτα ιδιαίτερο οι Τούρκοι, όπω μάθαμε τελικά σήμερα το πρωί. Όταν μιλάμε για υφαλοκρηπίδα, ναι. μιλάμε για τον βυθό. Ένα πλοίο δικαιούται να σου λατσάρει στα ύδατα πάνω από την Αυτό που δεν δικαιούται είναι να αγγίξει την υφαλοκρηπίδα. Μάλιστα. Ένα πλοίο δικαιούται να σου λατσάρει στα ύδατα πάνω από την υφαλοκρηπίδα. Want, τα μίλια που έχει η Ελλάδα αναγνωρισμένα, όσο θυμάμαι, από το 1994, είναι τα 6. Τα 12 είναι ένα δυνητικό μας δικαίωμα. Mm -hmm. Θέλουμε να το κάνουμε κάποια στιγμή, Α, θα το κάνουμε κάποια στιγμή. Θα επιλέξουμε, θα επιλέξουμε εμείς ποια στιγμή θα το κάνουμε. Δεν θα επιλέξει ο Ερντογάν για μα κυρία Καλογεροπούλου. Άδικη μαγιά, μαγιά και μαγιά. Η τζάμπα μαγιά λοιπόν ότι εμεί θα επιλέξουμε πότε θα το κάνουμε και στο προηγούμενο εμ, το ανέλησε μια χαρά ο Δενο Γεωργιάδης βεβαίω. Ότι η υφαλοκρηπίδα είναι κάτω στο βυθό, άρα από πάνω μπορεί να σουλατσάρει ελεύθερο όποιο πλοίο θέλει. Αν όμω τολμήσει, μην τολμήσει η Τουρκία και αγγίξει την υφαλοκρηπίδα κάτω, θα έχει τι κυρώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Δεκέμβριο όμω. Η κάθε Δεκέμβρη ότι θα είναι έθιμο με κάποιο τρόπο Δεκέμβρη, να μην ξεχάσουμε. Έχουμε κυρώσει για την Τουρκία πριν τα Χριστούγεννα, κατά τη διάρκεια των Χριστούγεννων. Γιατί πέφτουν και οι μέρε οι Άγιε μέσα εκεί. Αυτά τα παλαβά είναι όλα από τον δημόσιο διάλογο. Και ένα άλλο παλαβό, να ξέρετε, το ξέρετε, το έχουμε πει πολλέ φορέ. Αλλά είναι ωραίο όταν το αναμασούν και το επαναλαμβάνουν ότι έχουμε εμεί, η Ελλάδα, ε, στριμώξει με όλα αυτά που συμβαίνουν στο Νότιο Ανατολικό Αιγαίο την Τουρκία. Όλα όσο διαβάζω διαδίκτυο Περιδίθεν ενδοτική στάση κλπ. Είναι, με συγχωρείτε, σχεδόν για γέντα ε, Εμεί δεν λέμε Έτσι, ενδοτική στάση η κυβέρνηση, κυβέρνηση, κυβέρνηση. Εδώ και ένα Λέμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η πρόκληση Έχει την Τουρκία Περισσότερο πάσης προηγουμένης κυβερνήσεως Θα την Τουρκία περισσότερο πάση προηγουμένη κυβερνήσεω. Περισσότερο πάση προηγουμένη κυβερνήσεω. Εδώ το επαναλαμβάνουμε γιατί είναι αυτή η γλώσσα τη Χούντα. Που είναι πάρα πολύ ωραία αυτέ οι γενικέ το πάσης, κυβερνήσεως, όλο αυτό δίνει μια ατμόσφαιρα. Καταρχάς δηλώνει ότι είναι ομορφωμένο αυτός που μιλάει, δεν κανένας άδειος, τενεκές, ξέρει πολύ καλά τι λέει. Δεύτερον, είναι αυτό, χρησιμοποιείς αυτές τις λέξεις, περιγράφεις με σαφήνεια ακριβώς τι θέλεις, να πεις και έτσι λοιπόν έχουμε στριμώξει, να μείνουμε στην ουσία, έχουμε στριμώξει την Τουρκία φαίνεται. Η Τουρκία είναι στριμωγμένη τον τελευταίο χρόνο, όσο ποτέ. Ε, γι' αυτό προσπαθεί από διάφορε βαλβίδε ασφαλεία για αυτήν να φύγει ένα πλοίο από εδώ, να φύγει ένα πλοίο από εκεί, πάνω από την υφαλοκρηπίδα, ποτέ όμω κάτω, γιατί δεν τολμάει, γιατί μετά θα έρθουν οι κυρώσει από την Ευρώπη, ποτέ δεν έρχονται, αλλά πάντα εξαγγέλλονται για να ηρεμούν εδώ οι Έλληνε ηθαγενεί και να έχει να μπει και κάτι και ο Κυριάκο Μητσοτάκη όταν βγαίνει από τι συσκέψει που μόλι έχει φάει ξύλο. Τι ακριβώ είναι η Ελλάδα, μα εισάγει και στο επόμενο θέμα. Έχετε κάποια έλλειψη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, κυρία Καλαγερπούλα, αυτό με ρωτάτε. Δεν ρωτάω για τη δικαιοσύνη. Λέει φοβάστε ότι η ελληνική δικαιοσύνη που θα δικάσει τον μαθητή, θα τον καταδικάσει χωρίς στοιχεία. Αν αυτό το λέτε, να το πείτε. Δεν αυτό φοβάται, ότι με ρωληπτούν οι αρχές. Εγώ έχω εμπιστοσύνη σε ελληνικές αρχές. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Κι αν λέω ψέματα, Τούτη την ώρα να πέσει φωτιά και να με κάψει. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία. Καταπληκτικό. Είναι πολύ καλό αυτό, όντως καταπληκτικό. Καλά κάνει και το επαναλαμβάνει και μας το θυμίζει τώρα Μπακογιάννη. Ο Άδωνης Γεωργιάδης λοιπόν μας λέει ότι στην Ελλάδα έχουμε δημοκρατία. Πέντε ήταν οι που κρατούνται εδώ και τέσσερι μέρες. Στη ΓΑΔΑ νομίζω αφέθηκε ελεύθερος ο 14χρονος, φαντάζομαι και οι άλλοι πριν λίγο πρέπει να έγινε αυτό αλλά ήταν τέσσερις μέρες μέσα στην ΓΑΔΑ ήταν από το 7ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου ο Βαγγέλης που είναι και γραμματέας του 15 μελούς, αυτό ήταν για κακούργημα Δύο από το Ιπάλ Επάλ Ηλίου, ένα από το 51 ο Γυμνάσιο Αθηνών και ένα από την Σιβητανίδιο. Όλοι αυτοί λοιπόν μπουζουριάστηκαν επειδή είχαν πάει στην πορεία. Σύμφωνα με την αστυνομία ήταν επικίνδυνοι για να οδηγηθούν εκεί, ειδικά ο 14χρονο. Καταλαβαίνει ο καθένα ότι η αστυνομία ποτέ δεν κάνει κάτι ειστημένο, δεν κάνει τέτοια λάθη. Είναι εγκληματίε. Το κατανοει ότι 14χρονών είναι νούμερο ένα καταζητούμενο εγκληματία σε αυτόν τον τόπο και πολύ καλά τον μπουζούριασαν μέσα για να τον αφήσουν προσωρινά τώρα ελεύθερο αλλά προφανώς η αστυνομία ξέρει ακριβώς τι κάνει δεν δημιουργεί ποτέ τέτοιες καταστάσεις δεν φτιάχνει τέτοιες καταστάσεις η κυρία Χριστίδου είναι πρόεδρος συλλόγων γονέων και κυδεμόνων του σχολείου του γυμνασίου, γυμνασίου που πήγαινε ο μικρός ε, βγήκε σήμερα το πρωί στο Open ο μαθητή μα ήταν σε ένα μαγαζί εστίαση. Ναι. Το μαγαζί έκλεισε γιατί γίνονταν επεισόδια. Ναι. Αναγκάστηκε λοιπόν να φύγει. Δεν είχε σκοπό να γυρίσει την πορεία. Η πορεία έχει τελειώσει για αυτόν. Αναγκάστηκε να φύγει και βγαίνοντα από το μαγαζί, ε, έπεσε μέσα σε αυτό το Βρέθηκε στο, ε, στο λάθος σημείο τη λάθο στιγμή. Μαζί με του υποβρέθηκε όπω έγραψα, στο λάθο σημείο τη λάθο στιγμή ακριβώ. Τώρα στην Ελλάδα ο... είχε χριστίδου. κατέβει στο συλλαλητήριο. Χωρί να βρεθεί τίποτα πάνω του και το έχουν κρατήσει τόσε ημέρε και θα. Ναι, ναι, γιατί σα κάνει Εντύπωση. Έχει ναι. ξαναγίνει αυτό Με άλλα νομίζω λούχα Νομίζω ότι λέει... το, τελευταίο διάστημα... ναι. το τελευταίο διάστημα αυτό γίνεται νομίζω <Τι> Διάβασα Μες. την ανακοίνωση του Συλλόγου Νέων Χαλαδρίου ναι. Ομολογώ ότι αυτή η ανακοίνωση μερα δεν μου βγάζει νόημα Δηλαδή να έχει συλλάβει αστυνομία έναν μαθητή Χωρίς να έχει βρει απολύτω τίποτα Γιατί τον συνέλαβε Και κατηγορή... τον κατηγορεί κακούργημα το Θεοφύλου γιατί τον είχε συλλάβει και τον είχε πέντε χρόνια μέσα. Είναι δυνατόν, δεν περνάει από το μυαλό του Άδων Γεωργιάδη, φαντάζομαι και πολλών μα ακούτε τώρα, ότι η αστυνομία κάνει τέτοια, ότι συνέλαβε ένα παιδί, εδώ μιλάμε για παιδί, 14 χρονών. Ό,τι και αν έχει κάνει, ό,τι και αν έχει κάνει ο 14χρονος, αυτή η πολιτεία, η κάθε πολιτεία και η κάθε κοινωνία και η κάθε δικαιοσύνη και κάθε αστυνομία, αν θέλει να σέβεται τον εαυτό τη. Θα πρέπει να λειτουργει εντελω εντελώς διαφορετικά. Όταν εκφοβίζεις ένα 14χρονο με διάφορους τρόπους γιατί το να το έχεις τέσσερις μέρες μέσα στο κελί εκφοβισμό θέλεις να κάνεις σε αυτό και σε όλα τα άλλα επειδή εδώ και κάνα μήνα δεν είναι και τόσο υπάκουα όπως θα ήθελαν και δεν δέχονται τις ευεργετικές ε, διαδικασίες και ευλογίες του Μωυσή και των αρίστων αυτής της κυβέρνησης και κάπως Ταράζουν τα ύδατα, έτσι λοιπόν θε να το εκφοβίζει. Όταν εκφοβίζεις, όταν μια κοινωνία εκφοβίζει ένα 14χρονο, μάλλον είναι μια κοινωνία που καταραίει και ευτυχώ και πρέπει να καταρρεύσει. Και πρέπει να καταρρεύσει όσο το δυνατόν συντομότερα. Ενώ την ίδια ώρα βλέπουμε πώ ακριβώ συμπεριφέρονται στους χρυσαυγήτε. Αν είχαν χιούμορ τα παιδιά, θα μπορούσαν να δήλουν χρυσαυγήτε να είχαν βγει από την πρώτη μέρα. Θα του είχαν δώσει και άλλα ρούχα να βάλουν μέσα στη γαδά, όπω το συνηθίζουν και όπω έχουμε ακούσει επισήμω. Από του δικηγόρου. Ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, ο οποίο είναι αρμόδιο υπουργό αυτή την εποχή για την δημόσια τάξη και για την κράτηση των μαθητών μέσα στη Γαδά για τέσσερι μέρε χωρί να δουν ούτε καν του γονεί, μόνο του δικηγόρου, δήλωνε όταν δεν ήταν άριστο υπουργό τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορεί να συλλαμβάνει 15-20 χρονών παιδιά επειδή είναι εναρχικοί. Αυτό και ποιο το λέει αυτό. Αλήθεια, πιστεύουν αυτοί οι οποίοι τηλεφωνούν ότι αν συλλάβουμε ένα παιδί που ενδεχομένω να έχει και ένα μολότοφ κάποια στιγμή θα τον βάλουμε στη φυλακή δεν θα βγει ο χειρότερο εγκληματίας γιατί από τις φυλακές μας γίνουν εγκληματίε, δυστυχώς δηλαδή τα κοινωνικά ζητήματα θα τα πολεμήσουμε με, το, με την αστυνομία η, έδωσε πουθενά η αστυνομία στα κοινωνικά προβλήματα λύσεις μα για όνομα του Θεού Αυτά λοιπόν τότε παλιά ο Μιχάλης Κρυσοχοίδης σε αλήθεια, γιατί όλο αυτό που είπε ήταν μια Α, αληθινή πρόταση. 211-10-80-8-80 Το τηλέφωνο επικοινωνία πάρτε, πείτε για αυτά τα θέματα και για άλλα πάρα πολλά. Έχει επικαιρότητα δόξα το Θεώ, όπω λέμε. Radio Το mail τη εκπομπή Παναγιώτη, χάλαζε. Ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Και να γυρίσουμε λίγο πάλι στην Ευρώπη, η οποία θα επιβάλλει πολύ γερέ κυρώσει το Δεκέμβριο στην Τουρκία και μέχρι τότε μπορεί να ζήσει άνετα η τουρκική δημοκρατία. Αλλά από εκεί και πέρα το δράμα θα είναι τεράστιο για τον κυρίω και για του Αξιωματούχου εκεί, του στρατέου. Ε, Πώ ακριβώ είναι αυτή η Ευρώπη που θα τα κάνει όλα αυτά, μα δίνει με την παρομοίωσή του την χθεσινή ο Κυριάκο Μητσοτάκη που, κατά σύντοση, την είχε κάνει και πριν κάνα δύο χρόνια ο προηγούμενο πρωθυπουργό. Η Ευρώπη δεν παίρνει, όπω ξέρετε, καλά αποφάσει από τη μια στιγμή στην άλλη. Είναι σαν ένα υπεροκειάνιο το οποίο αργεί να στρίψει. Εγώ βλέπω την Ευρώπη σαν ένα, σαν ένα μεγάλο πλοίο, σαν ένα υπεροκειάνιο. Ή ένα μεγάλο καράβι που στρίβει αργά. Η ημερομηνία στην οποία θα πάρουμε την απόφαση θα είναι ο Δεκέμβριο. Δεν είναι αυτό. <laughs> καραβάκι. Το δέντρο είναι το σωστό. Καραβάκι. Τέντρο η καραβάκι. Καραβάκι. Υπεροκιάνιο. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία Καταπληκτικό Η Ελλάδα έχει δημοκρατία Καλό <Καλώς> <Καλώς> <Καλώς>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 ναι, για σας, ο Αποστόλη φαντάζομαι. Ο Αποστόλη, καλά φαντάζεστε, έχετε πλούσια φαντασία. Ναι, έχω. Ήθελα να σου πω, σα έχουμε στείλει και mail. Συγγνώμη για τη φωνή μου, αλλά είναι από μέρε. Μα τι φωνή είναι αυτή, είναι μια μπαγιάτικη φωνή. Είναι από μέρε, όντω. Την είχατε στο ψυγείο, Α... την άφησα σε έξω. Ανεπόριας. Ήθελα να σα έχω στείλει και mail για μία. Για μία δεν ακούω. Έτανε πλοκα... που ήταν η φωνή, μπήκε και η τώρα η χάλια. Μία. Um, Γαμώτο γαμοτοκέρα... <laughs> Τι <laughs> Έγινε ρομπότ η φωνή όσο πάει χαλά. Είδε να παγιατεύει. <laughs> Κάνει ζέστη ακόμα. Μην τα αφήνετε έξω. <laughs> δεν ακούγεται. <laughs> τι να σε κάνω τώρα. <laughs> Μιλάω με ρομπότ. <laughs> δεν μπορώ. Δεν θέλω. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Yeah. Είναι προφανέ το ενδιαφέρον τη, του Πρωθυπουργού που έχουμε τώρα για τη νεολαία. Όταν του έλεγε, Άννα, δεν βρίσκουν δουλειά εδώ, να πάνε έξω. Είναι προφανέ αυτό το ενδιαφέρον και να αποκτήσουν και δεξιότητε, λέει έξω. Εκεί που τα πάνε. Και επίση είναι και πρόδειλο το ενδιαφέρον του δημοσιογράφου, του καλού δημοσιογράφου, ο οποίο απορεί είναι δυνατόν τα μάτια να έκαναν αυτή τη δουλειά. Απορρίει και αυτέ και Είναι ένα πραγματικά. Ναι, είναι ένα απορί. Είναι ένα απορί. Είναι Α, μπράβο. Μπήκε στον πειρασμό κι εσύ, το κατάλαβα. Και σε ένα δίπλα και μετά πρόσχει να θα βάλει διαφήμιση με σερβιέτε. Το κακό είναι ότι οι μερικές Σερβιέτες έχουν πάει μικρόφωνο και μιλάνε. Αυτό χρόνια τώρα. Για να αναφέρω το συγκεκριμένο για να μην παραξηγήθω, έτσι. Έγινε, γεια. Αποστολή, καλό μεσημέρι. Γεια. Yeah. Θα σου μεταφέρω έναν διάλογο γνωστό σε αρκετού, αλλά θέλω να ακουστεί για αυτού που δεν τον ξέρουν για να φανούν οι δύο κόσμοι. Βεβαίω. Μακρόνιτο επισκεπτήριο τη μάνα στο γιο. Ναι. Ο γιο. Μάνα, θε αυτό σπίτι. Θέλω, μαν όλοι μου. Αυτό είναι θα ο διάλογο θα... του μάνου Κατράκη με τη μάνα του, έτσι. τη μάνα του. Θα υπογράψω μια δήλωση. Ήτανε δήλωση. Να πω ότι α... δεν είναι αυτό που είμαι. Μάνα, μην υπογράψει, κερατά, μην υπογράψει. Κάτι... Μάνο Κατράκη. Κάτι ξεχνά, κάτι τη ξεχνά. Λέει να αρνηθώ αυτό που είμαι. Και του λέει γιατί δεν είσαι, είμαι. Μην υπογράψει καιρατά. Μην υπογράψει καιρατά, μην υπογράψα. Αυτό ακριβώ είναι ο διάλογο εγώ τον είπα πιο σύντομα. Δεν πειράζει. Και αυτό, πανούν... και αυτό πραγματικά είναι και το χάσμα των δύο α, κόσμων. Ακριβώ για να δει αυτέ τι κότε πάνε στο δικαστήριο Μίξοκλένη και λένε εγώ, αγαπάω τα ζώα και ξέρω να φτιάχνω πενηνί, α πούμε. Το ίδιο θα πω κι εγώ και για τα δυο μου παιδιά αν χρειαστεί για την ιδεολογία του. Μην υπογράψετε εκεί όρθει, πάντα γι' αυτό που πιστεύετε. Χαίρετε. Γεια σας κάνετε, Καλά το πάτε ναι. Σήμερα είναι ευκαιρία Για και κάνουν οι καπασικάρια της να, ναι. και πέτελια, Οι απολογίε Άρα... είναι αυτό. Δεν είναι απολογία, Άρα, αυτό, ναι, αυτό ναι, είναι ναι. κομμωδία. Να ολοκληρώσω, αγόρι μου, να βάλετε την, σου, την όταν το τελεστικό Άσε, παιδί μου, τώρα που τι συγκρίνεις, α, τι απαραίτε, είναι δυνατόν, τι κοτάρες. Ποιε κοτάρες, ούτε η κότα είναι πιο γενναία, ρε, φίλε. Ε, αυτό ναι. Ε, πλάκα κάνει, το το, το Άσε τώρα, με τώρα, που Τι κάνει να Πει σου κάνω άνω μου Είσαι στην κολλήρα δεν το ξέρει το ανέλα. Έλα μάνα μου! Έλα! Άκου τώρα το λογότυπο το καινούριο του μορφώματος αυτό το Χ Α. ξέρεις τι θα σημαίνει πλέον, ναι! Ε? Χαίζονται πάνω τους, αυτό! Σε σφίκα, αλλά πάνω μα. Α, ναι, αυτό. Στα ευρύτικα, λιγάκι, αλλά πάνω μα, που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, να, ναι. από το πρέπει να του δώσει, όμω, Ειδικά ο Μπαρπαρούσε, εκτό του πατέρα του που είναι ψηλοτυφλό ο άνθρωπο, έχουν πει, λέει, τον έχουν δει στη γάλασσα του με ότι άμα κάνει πάγιο και δεν φοράει τάπα στο πάτο του πατώνει. Όχι, όντω. Δεν είναι δικαιολογητικό αυτό. Είναι, είναι. Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά που λέει. τώρα. Ελπίζω να μην ρίχνει λάσπη. Μου, Βέβαια, ναι. ό,τι και να ρίξει εκεί, λίγο είναι. Αλλά τέλο πάντων. Σκατά θέλουν να αλλά εκεί έχει πολύ αλάτι και παράλληλα αυτά πατώνει, να το ξέρεις. Πατώνει, πατώνει, πατώνει. Τα βασιστάκια κάνουν αμαγγές 10-10. Μόνοι τους είναι πουπάνες, δεν είναι κότες. Η κότα που είμαι ο Ζήμιος είναι χρήσιμο πτεινό. Κάνει αυγά, τρομητοκρέασεις. Αυτά είναι πουπανάκια. Γεια σου Παναμό. Η Ελλάδα έχει δημοκρατία <Καλώς> Η Ελλάδα έχει δημοκρατία Καταπληκτικό Από τα πιο καταπληκτικά είναι αυτό Και απόδειξη της δημοκρατίας που έχει η Ελλάδα Είναι όλο αυτό που έχει γίνει με τους μαθητές Και κυρίως το 14χρονο Πριν λίγο στην ανακρίτρια αφέθησαν ελεύθεροι Όλοι και ο 14χρονος Που είχε πάει μέσα για κακούργημα για κακούργημα, χωρί να έχει αποδειχθεί κάτι, τον κράτησαν τέσσερι μέρε στην αστυνομία. Γιατί μου στέλνει εδώ και ένα μήνυμα ένα ακροατή και λέει: Καλησπέρα, σοβαρά. μιλάω ότι πρέπει να καταρρεύσει η κοινωνία, επειδή ο ανακριτή εισαγγελέα αποφάσισε ότι βάσει των κατηγοριών με τι οποίε προσάγει το νεαρός πρέπει να παραμείνει φυλακισμένο. Τι είναι αυτά που λέτε, ρε παιδιά. Ε, Κανένα αγγελέας δεν αποφάσισε να παραμείνει φυλακισμένο. Η αστυνομία, η Γαδά, τον είχε στο κτίριό τη, τον πήγε σήμερα στον ανακριτή και από εκεί ελεύθεροι αν ήταν κακουργηματικού χαρακτήρα οι πράξει τους ε, δεν θα τους αφήνανε ελεύθερους και θα είχαμε άλλα για να τους αφήσει ο ανακριτής κατάλαβα ότι όλα αυτά που έγραφε η αστυνομία στα παραπαιπτικά ήταν κενά τίποτα τα γνωστά που κάνουν σε τέτοιε περιπτώσεις και για το, όσο για την κατάρρευση της κοινωνία. προφανως προφανώς όταν ένας 14χρονος ξαναλέω 14χρονών γιατί το 14χρονος ακούγεται και λίγο γρήγορα ε, έχει μια παραβατική να δεχτούμε Συμπεριφορά πρέπει η οργανωμένη πολιτεία στον 21ο αιώνα έχουμε περάσει τα 21η χρόνια να λειτουργήσει διαφορετικά δεν έχει καμία αξία ή τιμωρία όπως ακριβώς κάνει σε κάποιον άλλον που έχει παραβατική συμπεριφορά ενήλικα εγώ θα ήθελα σήμερα η δικαιοσύνη να πάει να μαζέψει το Μητροπολίτη Κοζάνης γιατί αυτό με αυτά που λέει στρέφεται κατά τη δημόσια υγεία. Θα ήθελε να είναι μέσα όλοι οι χυσίδε, όλοι όμω, όχι με στο καθόμαστε και ακούμε διάφορα, να είναι όλοι εδώ και 2-3 χρόνια να έχει τελειώσει και η δίκη. Θα πρέπει να είναι μέσα ο Χριστοφορά σε αυτό τον τόπο, θα πρέπει να είναι μέσα ο κορνέα που είναι στα μοναστήρια και θα έπρεπε να μείνει διεθντή τράπεζα ο καλάμπόκα. Αυτά είναι η δικαιοσύνη. Πέντε τυχαία. Δεν θα έπρεπε να έχει μπει ποτέ η Ριάνα και δεν θα έπρεπε να έχει μπει ποτέ και ο Θεό που έμεινε πέντε χρόνια μέσα χωρί κανένα πολύ στοιχείο. Με τι εισηγήσει τη συγκεκριμένη εισαγγελέα, τη κυρία Αδαμαντία Οικονόμου, αυτά είναι δικαιοσύνη. Για το 14χρονου θα έπρεπε να λειτουργεί αλλιώ, αλλά δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Εδώ, όπω με ήταν μια καθαρά πολιτική απόφαση να μείνουν μέσα τα παιδιά για να παραδειγματιστούν, επειδή είναι λίγο άγρια τα τις τελευταίε μέρε, τον τελευταίο μήνα ουσιαστικά. Ειδήσει τώρα, αργοπορημένε από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομικοί τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδο, δημοσιογράφο μας. Απόφαση σταθμό τη κυβέρνησή μα στα εθνικά θέματα. Με προσωπική εντολή του Πρωθυπουργού μα και σωτήρα όλων ημών, Κυριάκου Μητσοτάκι του Β, επεκτείνονται τα χωρικά ύδατα στα 12 μίλια. Η συγκλονιστική αυτή απόφαση και χρόνιο αίτημα τη Ελλάδα αφορά τα νησιά Σαλαμίνα, Έγινα, Αγίστρι, Ήδρα και Σπέτσε. Τολμήσαμε και δείξαμε στην Τουρκία ότι η Ελλάδα μπορεί, δήλωσε ο κυβερνητικό Εκπρόσωπο, προσθέτοντας χαρακτηριστικά. Ο Άργος είναι ελληνικός. Ερντογάν για σένα ο Κυριάκος θα είναι τιτανικός. Ναι, πολύ καλύτερο. Εν τω μεταξύ μας έχει πρίξει τα αρχίδια ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με τη γαλάζια πατρίδα του. Κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Δεν περνάει η μέρα να μην ασχοληθεί με την Ελλάδα ο μικροτσούτσουνος. Α, σε μας κουκλίτσα μου έχουμε και δουλειές. Τραβα φάει κανένα και συνέλθεις. Α, εσυχτή. Πολύ καλά έκανε η ελληνική αστυνομία και κράτησε για τέσσερι μέρε σε απομόνωση γνωστό εγκληματία μαθητή ηλικία 14 ετών. Ο δόλιο αυτό μαθητής τέρας είχε κοιτάξει με βλοσιρό ύφο τη δημυρία των αστυνομικών που ήταν στο συλλαλητήριο, είχε συνδικαλιστική δράση μέσα από το 15 μελές του σχολείου του, είχε μακριά μαλλιά και γενικώ την έδινε στους αστυνομικού. Τα έπαιρναν στο κρανίο μαζί του, πώ το λένε, στράβωναν. Γι' αυτό και τον πουζούριασαν. Ο στιγερός εγκληματίας 14χρονος μαθητής είναι απειλή για την κοινωνία. Πρέπει να οδηγηθεί άμεσα στην κρεμάλα, δήλωσε η Υπουργός Παιδεία. Νέε δηλώσει τη λιμοξιολόγου Ελένη Γιαμαρέλου μετά την έφοδο των αλητήριων του Ρουβίκονα στο γραφείο τη. Ο Θεό με έσωσε από του αναρχικού του Ρουβίκονα, είπε η κυρία Ελένη, συμπληρώνοντα ότι όση ώρα ήταν απέναντί τη τα αναρχόπληπτα μέλη του Ρουβίκονα και την έκραζαν, εκείνοι προσευχόταν να φύγουν από μπροστά τη οι διπλώνοντα κρυφά κάτω από το γραφείο τη τα δυο της δάχτυλα. Οι προσευχέ και τα ξόρκια μου εισακούστηκαν, δήλωσε η κυρία Ελένη, Λέγοντας ευτυχώς δεν μου πήραν το κομποσκινή μου και ένα κομμάτι αντίδωρο που έχω φυλαγμένο από πέρσι. Τη συμπαράστασή της προς την Ελένη Γιαμαρέλου εξέφρασε η Ελένη Λουκά. Καιρός. καιρό να τελειώνουμε με τις αναστολές με αυτή την κολοδίκη μπας και πάνε οι κότες στα κελιά τους. Συχτήρ βαρέθηκα. Κάνε και σχόλια ο αστυνόμος. Ματ, εν τω μεταξύ δεν ξέρω τι θα γίνει με τις αναστολές των χρυσαυγητών αλλά οι αναστολές από την εισαγγελική έδρα φύγανε. Δεν υπάρχει καμία απολύτως. Λαός μέρος δεύτερον. Έλα! Έλα! του να πάνε στην κανέλη! Αυτό το μουλνό πάνω που μιλάει να το πάτε στην ψυκάδια! Τι δουλειά έχει τώρα για το σπάνι, πάω! Πόσο χρόνο το γάμμα κάνει, δεν να ξέρω! <ξερα>. Από <συμπάνε> <συμπάνε> πόσο χρονών! Νομίζω από μικρό, δεν ξέρω τι σχέση <συμπάνε> έχει αυτό. <συμπάνε> Παρ' όλα αυτά σα ακούω από... <συμπάνε> σε ένα βάθο. Παίρνετε από πηγάδα μέσα ή είστε <συμπάνε> στα μπουντρούμια μαζί με τα άλλα Τι δουλειά <συμπάνε> έχει στο Εσεί τώρα που ψηφίζετε <συμπάνε> εγκληματίε, <συμπάνε> κάποια ποινή είχατε? Είχατε κάποια ποινή? Πε μου λιγόδια, δεν και κάνει και αυτό το έκο ή πηγά. Είναι δύσκολη η επικοινωνία. Ένα έχουμε κάνει σαπούνι, αντιταράδε, αντιταράδε! Καλέ, Καλέ. σα ακόμα δημοκράτη από την αρχή. Τι έγινε ξαφνικά επιτροχιάστηκε. Έχετε, έχετε δοκιμάσει τον έρωτα. Πουμούνια αντιταράβε! Τον έρωτα τον έχετε δοκιμάσει. Η πηγάδα. ειναι δυσκολη επικοινωνια ενα εχουμε κανει σαπουνι δημοκρατη απο την αρχη τι εγινε ξαφνικα επιτροχιαστηκε εχετε δοκιμασει τον ερωτα τον ερωτα τον εχετε δοκιμασει δουλεια ο το Εάντε, Τι επιχείρημα είναι αυτό. Τι σχέση τι έχει. Τι, τι τον, και τον Καλά έχει ένα Όριο, είπαμε. Τι πηγαίνουν το κακάρι! Ό, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο Αυτοί πήγαινε. που πέ, στο διάστημα που πηγαίνανε. Πετάγανε. δεν ξέρω. Σα και όλα τα όλα τα Τον έρωτα τον έχετε δοκιμάσει! Ρεάλι, που να βγει σολομα... Πόσο χρονών, είστε, Αυτός ο... πόσο χρονών είστε, Να στείλω στέφανα είναι νωρί! Πόσο χρονών είστε Φίλια. πείτε μου Στέφανα να στείλω <ΣΠΟ> όπως εγώ, θα άνθρωπος. Εσύ μεγάλωσε <ΣΠΟ> και έγινε άνθρωπο. Μωρέ, δεν το λε. <ΣΠΟ> Κάπω ανάποδα το έχει καταλάβει. Δεν είναι έτσι <ΣΠ> ακριβώ <ΣΠ> τα πράγματα. <ΣΠ> Λίγαρια, τα ερπετά, <ΣΠ> δεν τα λέμε ανθρώπου. Το ερπετό είναι κάτω, έρπετε. Να <ΣΠ> πα <ΣΠΠ> να βρει τη δουλειά και ο Φίσα τον βαγκάρνουν κάθε βράδυ. Βεβαίω. <ΣΠΠ> λοιπόν, άντε στο λάκκο σα τώρα μέσα στην τρυπούλα. Θα σα περάσει. Θα σα περάσει μετά από κάποια 15α χρόνια. Αλλά δεν σε μετα Μετά από 15α χρόνια θα έχει μαραθούλα και το Στεφάνη; Έλα, Έλα! τι ακούω, τα το σπίτι για τη δουλειά. Κάτι 13 χρόνια, κάτι 7 στου 13 χρόνια στα αρχιβαλτισταριά. Στου πιστικού 6-7 χρόνια. Αλλά ξέρεις τι η κα... Η κα... του κόσμου. Θα του με, με χακί. γιατί είναι αυτό θα είχε ένα ενδιαφέρον Θα πρότεινα στο κέντρο ηλικιωμένων μεταναστών Να τους κάνουν και μπάνιο να τους ξεσκατίζουνε Εγώ εκεί θα το χαιρόμουν ένα κομματάκι παραπάνω είναι άσχημη ιδέα σου Τώρα όσο και τα άλλα τα φασισταριά Τα υπόλοιπα το πρώην καλό Πασόκ Και δεξιά ή ακροδεξιά Ή οτιδήποτε άλλο Που φγαίνουν τώρα και κατά δικά κάζνε είναι η μερίδα αυτή που λένε ο Κόσμος γιατί καταδικαστήκαν οι νεοναζί και αυτοί, ε, χειροκροτήσανε γιατί παίρνουνε πίσω τους μάνα μου. Αυτό είναι μια χαρά. Γιατί νομίζεις με τόση ζέση επιμένανε στις Καλά γιατί ε, τα, ε, τα, κουκιά, τα, κουκιά, τα φασολάκια. Και για τα υπόλοιπα. Όταν χρειάζοντουσαν να Πακοοί! Λαϊκή συμμετοχή! Μην χάσεις, yeah. έλα για. Ναι. Αποστολή! Έλα. Μόλι ερωτήσω, αν όλα αυτά τα παιδιά. Τα παιδιά, τέλος πάντων. Μπούνε φυλακή, αν τελικά μπουνε. Θα χωρέσουν στι γυναικέ όλοι. Νομίζω, ναι, υπάρχει αρκετός χώρος Παντού μπορείς να βάλεις ένα κορτέτσι, σιγά. Αυτό να μου πει, μπράβο. Αυτή την απορία είχα. Ευχαριστώ. Όχι καλά, ναι. Πολλέ οι διαφήμισες. Και ήρθαν οι θύμισες. Δεν πρέπει να χρονοτριβούμε. Ποίηση. Ήταν μια προσπάθεια αποτυχημένη. Ποίησης. Ε, δεν πρέπει να χρονοτριβούμε γιατί ήταν πολλές οι διαφημίσεις όντως, και έχουμε ψηλοπέσει έξω. Σε λίγο είναι το μαγκαζίνο. Τρίτο μέρος του λαού πάει ο Σεκίτα. Υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Κνο, εκνο. Άμα ανάρρη μου εσύ. Περιμένω να περάσει ο πολιτικό οργασμός σου για να σε πάρω μια μέρα να μιλήσουμε σοβαρά για μένα και για σένα. Ε, δεν πια βαρέθηκα, όλο μιλάω για αλλωνό προβλήματα. Ε αυτό, περιμένω να περάσει αυτό ο οργασμός. Δεν περνάει. Ε, θα περάσει να ηρεμήσουμε για να μιλήσουμε για σένα. Δεν θα, και... περά, δε θα περάσει ο οργασμός. Ο, ο οργανισμό και ο φασισμό. Για και να αφή. παραφράσω και λίγο Μπογδάνο, καταλαβαίνει. Όταν τράγου. Όταν τρακου, Φίλος μου πολύ, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Καλά έκανες. Για να μιλήσουμε για τη σχέση μας, θέλω, και πού θα πάει αυτή, αυτή αυτός ο δεσμός. Α, δεν το είχα προγραμματίσει, δεν ξέρω. Πού λες. Ε, θα σε, θα σε τοποθετήσω εγώ και θα... Να, θα συντονιστούμε. Αχ, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάπου θα συντονιστούμε. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, κάπου θα Κάπου θα συναντηθούμε. Ε, τώρα αρχέσαι μα. Το φέρνω στο σήμα και δεν σα αρέσει. Λοιπόν, έλα, για. Κοίταξε, κοίταξε, να δει τρία χρόνια σε πολύ ορκό. Δεν μπορώ, Μωρίτα, να σου πω την αλήθεια. Είμαι εγκαστρωμένο. Ε, δεν κοντεύει να γεννήσει τώρα, θα περιμένω. Α, δεν πέρυσι είχα πάρει. Μάλιστα. Ωραία. <συμή> Έγινε, έλα, για. Λένε. Συναυλία στο κύτταρο, ποτέ δεν είναι να άσουμε, ε. Πότε το άμαθε. Αυτό είχε πει, Μωρέ, πριν καιρό. Α, το είχα πει. Κανονικά και καλώ εχόντων των πραγμάτων, 7 Νοέμβρη. Θα ναι, είστο ποδο να Ε, τι άλλο. Α, ναι, ναι, ναι. Λέω, μην κάτσε να και να τι είμαι τώρα. Α, εντάξει, έγινε. Έλα, για. Έλα, Κάτσε που μαζεύει τους νεαρούς. Στα παλιόπεδα αυτά, τις πλατείες, από τι πλατείε, από κορονοϊό. Να κατα, καταλάβετε το εξή: Ότι προσωπικά ε, επελήφθη στην ε, οδό Ασκληπιού, επιμέρε επιχειρούσε κι εγώ ο ίδιος για να σταματήσει το φαινόμενο. Α με ασκάσω, είμαι. Λίγησε, λίγησε ένα μεγάλο. Όχι, δεν, δεν είναι αυτό. Τα παιδιά εντάξει κολλάνε γιατί είναι έξω, αλλά αυτό που είναι στο σπίτι υποσκόλυσε. Δηλαδή τώρα και σε μένα. Να σου πω. από την οικογένεια <χει> το έφερε το χτυκιό τώρα. Ήθελο μεγάλο ο του ο <χει> Καλά του κάνανε, ρε φίλε, και τα πλακώσανε στο ψύλο. Κιά, δηλαδή, ε, τα πιτσυρίκια. Ε? Τα πιτσιρίκια. Τα πιτσυρίκια. Ε, μα τα έτρογε, δεν τα έτρογε. Τα έτρογε ο πισινό σου. Δηλαδή, εγώ είμαι μάγκα που δουλεύω 12. Μην με σε τέτοια διλήμματα, εσύ είσαι μάγκα. Άκας, ναι. Λοιπόν, δουλεύω 12 ώρε την ημέρα, σαν το σκύλο και χρωστάω όσου μιλάνε ελληνικά, είμαι μαλάκα. Άντε πάλι α... τώρα, μην μου το φέρει και... το πιάτο, ναι, είσαι μακάκα, το ξέρουμε αυτό. Μπράβο, το ξέρω ότι είμαι μακάκα. Γιατί δουλεύω 12 ώρε και χρωστάω όσου μιλάνε ελληνικά. Έχει ακριβήνει πολύ η ζωή, γάμω το ευρώ μου, γάμω. Και με το ευρώ, καλύτερα. Αντί να κάτσουν στο σπίτι, να δουν Ευαγγελάτο, να δουν, ξέρω εγώ, τηλεόραση, βγήκανε στον δρόμο, αν είναι δυνατόν. Να αυτό και μια... μόνο είναι λόγο. Συγνώμη. ε ε, η απόφαση για μένα, ε, να σου πω την αλήθεια μου, δεν είμαι και λίγο, δεν είμαι ικανοποιημένη. Θα του προτιμούσα ισόβια. Να μην βγουν καθόλου τα θρασίμια από τη φυλακή. Μα καθόλου όμω. Να μην βλέπουν ούτε το φω τη μέρα. Ε, αλλά επειδή αυτό είναι το ένα κεφάλι τη Λενέα Υδράσμου Φιβιού, πρέπει να τσακιστούν στι γειτονιέ, στι δουλειέ, στα σχολεία. Δεν πρέπει να του αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Δεν πρέπει δηλαδή να υπάρχουν ούτε και αυτά τα 500.000 θρασίμια που τα ψηφίσανε. Γιατί δεν είναι και, πώ το λένε, αθώοι. Αυτοί που ψήφισαν τη Χρυσή Αυγή, συνεχίζουν και την υποστηρίζουν από ό,τι είδαμε προχθέ που βγήκαν το Πάμε και ήταν οι υποστηριχτέ του λαού. Έτσι δεν είναι. Εκτό από την πίτσο που απασχολεί 250 εργαζόμενου. Πίτσο θυγατρικής... μπλε, η νέα παράσταση ήταν. Πίτσο μπλε. <laughs> λοιπόν, είναι θηγατρική τη Μπό και όχι τη Σίμεν. Κλείνει και η Λάρκο, Με καθαρή ευθύνη τη κυβέρνηση, γίνεται παλιοσύδραραση. Και κλείνει. Δεν, είναι... απασχολεί... δεν είναι μόνο με καθαρή ευθύνη, είναι και με καθαρή επιλογή τη κυβέρνηση. Και με επιλογή. Ε, και απασχολεί 1.200 εργαζόμενου. Η ανάπτυξη πάει βζζζμ. Θα δείτε να φεύγει η οικονομία, βζμ! Τότε θα γίνουν δουλειέ. Πώ θα φύγει η οικονομία, αυτό που λέμε, αυτό. Αυτό. Γαλώντας όχι για όλου, βέβαια. Κάποιους τους πάει γαλώντας.